ή γερμανικό λάντερ. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι έρθανε. Και μιας φίλης χώρας όπως είναι η Γερμανία.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 δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή μένα Δεν μενεν πριν όχι, Δεν μάθετε, να σας απείτω. Δεν να σας Δεν μερα. Ποιος από εσάς Μου Η ευδιμαστατάσεις ελεί. Τι ξέρω; να μάθετε. Να μάθω. Η δουλειά σας είναι να μάθετε. Τα Έχεις παγώσει τώρα αυτό που μας παππονείς! Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί διανέμετε έξω από τα ρούχα Εγώ Έχω διανέμετε σε τα ρούχα λίγο. εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν δεν θέλετε να με απαντήσετε, δεν θέλω να σε απαντήσω όμως. Σας απαντώ, αλλά να εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους επειδή τους κρατάνε επειδή υπάρχουν καρδιά για της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 Er wird bei dir der Laternen stehen mit dir, Le -Le Ξένοι με γραμμάτα και κοστούμι στην πλατεία εκπέμπουμε σε το γαλατικό χωριό της Pax Germanica εκπέμπουμε σε το γαλατικό χωριό της Pax Γερμανικά και μάλιστα εκπέμπουμε υπό σκιά. συντονιστείτε στο πλατεία radio.gr, ακούστε μας ζωντανά. Μπείτε <Το> στο πλατεία radio.gr, πατήστε εκεί που λέει Ακούστε μα ζωντανά και ακούστε την εκπομπή μα. Μπείτε στο πλατεία-radio.gr Έχουμε καρφιτσωμένη μια δημοσίευση για να καταλάβετε τι εννοούμε όταν λέμε ότι υποσκιά. υπό σκιά. Πλατεία-radio.gr στην αρχική σελίδα μεταξύ των καρφιτσωμένων δημοσίευσεων νομίζω είναι τρει καρφιτσομένες δημοσίευσεις μια στην οποία διολοστέλνουμε τους διαφημιστές οι οποίοι με το έτσι θέλω βάλουν διαφημίσεις στη σελίδα μας μία με την οποία μια δημοσίευση των αθεόφοβων με την οποία διαφημιζόμαστε για τις εκλογές το οι αθεόφοβοι κατεβαίνουν στις εκλογές και η τρίτη καρφιτσωμένη δημοσίευση είναι το εκπέμπουμε υποσκειάν μπείτε στην αρχική σελίδα του πλατεία στο εκπέμπουμε και διαβάστε γιατί το λέμε Την επόμενη μέρα, από την Κυριακή που κάνουμε μια δίωρη μεγάλη εκπομπή με καλεσμένους τον Αργύριο Μαρινάκη, το Σερέτη, οι οποίοι κατεβαίνουν στις δημοτικές εκλογές του Δήμου το στο δημοκρατικό κίνημα, ε, με πληροφόρησε ο Αργύριος ο Μαρινάκης, ότι του χάκαραν και το προφίλ στο facebook και τη σελίδα του. Οι μαστεί αρχηγοί, όπως ο Βερσεζεντόριξ, αναγκάστηκαν να καταθήσουν τα το όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο 4. <ΣΣΣΣ> <ΣΣ> Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή, όλοι όχι, γιατί μια περιοχή αντιστατεύεται νησιφόρος θα είναι η καταστική. Μια μικρή περιοχή περιφριγυρισμένη από 4 αγομαϊκά στατρόποδα. <ΣΣ> Σ' αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μας με τον πολεμιστή Αστέριξ. Την Κυριακή που μας πέρασε στην εστία νομίας είχαμε μια δύο εκπομπή μεγάλη εκπομπή ε, με καλεσμένους τον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο Αρχίρο Μαρινάκη και τον ευρύμαχο Σερέτη επίσης ε, κατεβαίνουν και δύο στη, στο Δήμο Αθήνα με τις δράμεις κοινωνίας Ο ίδιος ενημέρωσε και μένα προσωπικά και τον κόσμο μέσω του facebook στον τοίχο του ότι μετά την εκπομπή την επόμενη μέρα της εκπομπής χακάρανε το προφίλ του στο facebook και χακάρανε και μια σελίδα με ημέρα σου μετά την οποία χειριζόταν ε, εν τω μεταξύ δεν είναι η πρώτη φορά ε, παλαιότερο νυχτερινό τύπο είχε κάνει μια εκπομπή για την 9η του όπου τον εντοπίσαν τα φίλτρα του, τα γνωστά φίλτρα του διαδικτύου Γι' αυτό εκτό από εκπέμπουμε από σκιά, εναλλακτικό τίτλο θα μπορούσε να το εκπέμπουμε μέσα στα φίλτρα. Μετά την εκπομπή, εκείνη, μετά τη δημοσίευση εκείνη, που είχε κάνει ο νυχτερινό για την 9η ειχε πέσει το πλατεία radio, δεν μπορούσε να γίνει δημοσίευση, δεν μπορούσε να μπει κανεί για μια ολόκληρη μέρα. Επίση, ε, φίλοι μα. Ε, εργαζόμενοι σε μεγάλη εταιρεία μπείτε στο πλατείαradio.gr στην αρχική σελίδα που είναι καρφιτσωμένο το εκπέμπ με Μα μας ενημέρωσε ότι τα φίλτρα την πιάνουν στην εταιρεία αυτή και δεν μπορεί να μπει όπως, πιάνουν, όπως πιάνουν και άλλοι φίλοι μας, φίλοι του σταθμού μας εργαζόμενοι σε υπουργείο μπείτε στο πλατείαradio.gr στο εκπέμπ με ποσκιά δημοσίευση στην αρχική σελίδα για να καταλάβατε όχι κανένα λόγο. Ε, ούτε να μπούμε σε σκεπτικό τύπου συνωμοσίες ότι παρακολουθείτε, καμία σχέση μας πιάσαν τα φίλτρα, δεν προσέχαμε Δυστυχώ. είχα κάνει και εγώ παλαιότερα μια δημοσίευση για το Παλτάκο. το πρώτο μέρος τη υπόθεση Μπαλτάκου, σήμερα έχουμε τη συνέχεια όπου δυστυχώς χρησιμοποίησα μια απαγορευμένη λέξη και μετά δεν μπορούσε να κοινοποιηθεί η δημοσίευση αυτή δηλαδή η δημοσίευση του σταθμού στο facebook, στο πρώτο μέρος της υπόθεσης Βαλτάκου, του πιο σκευρνεύτη χώρα, που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, δεν μπορούσε κάποιος να την κοινοποιήσει σε φίλους του, του βγάζει μια το facebook. Για το ίδιο μας ενημέρωσε ο Αργύριος, ο Μαρινάκης, ο φίλος μας που τον είχαμε καλεσμένο την προηγούμενη κυριακή στο πλατεία radio.gr, υποψήφιος με τις δυνάμεις Πάει αυτό για παραπάνω πληροφορίε. στην αρχική σελίδα του πλατεία radio.gr όπως είπαμε στη δημοσίευση την Καρφιτσομένη που είναι μια από τις τρεις πρώτες δημοσίευσεις το εκπέμπουμε πως την οποία ανέβασα χθε ή προχθέ. Επίση, σήμερα συνεχίζουμε λοιπόν. ή προχθές Επίσης ε, σήμερα συνεχίζουμε λοιπόν την υπόθεση Μπαλτάκου είναι το δεύτερο μέρος τη σειρά εκπομπών της PAX Germanica με θέμα την ιστορική φράση ποιο κυβερνάει τέλο πάντων αυτό το τόπο Μόλις ανεβάσαμε τι πληροφορίε με βάση τι οποίε θα γίνει αυτή η εκπομπή, μπαίνουμε στο πλατεία radio.gr, στη στήλη Ανεξαρτησία, Ποιο κυβερνάει αυτόν τον τόπο, μέρο δεύτερο, ή εναλλακτικά μπαίνουμε κατευθείαν στο i.παύλα ανεξαρτησία.blogspot.gr και ε, νομίζω είναι η τελευταία δημοσίευση νομιζω ειναι η πρώτη τελευταία που έχει ανέβει. Με τίτλο Ποιο κυβερνάει αυτόν τον τόπο, Νούμερο 2. Όσοι μα ακούνε, α βούνε στην Ανεξαρτησία στο πλατεία radio.gr. στη στήλη που λέει Ανεξαρτησία να διαβάσουν το κείμενο ποιο κυβερνά αυτόν τον τόπο μέρο δεύτερο ή στο i.pavlanexαρτησία.blogspot.gr, όπου επίση θα διαβάσουν το δεύτερο μέρο τη σειρά εκπομπών τη Παx Γερμανικα ποιο κυβερνά αυτόν τον τόπο για την υπόθεση Μπαλτάκου. στην προηγούμενη εκπομπή, μάλλον γι' αυτό την πιάσαν τα φίλτρα. Μιλήσαμε για μυστικές συναντήσεις από δημοσίευματα της εποχής, όχι τώρα, για μυστικές συναντήσεις Μπαλτάκου με στελέχη του παράλληλου κόσμου, της ΕΥΠ. Ε, μιλήσαμε για την ακροδεξία του Σαμαρά και την ανάγκη του Σαμαρά να καταπιαστεί από ακροδεξιά στα γονίδια στη Ν. δημοκρατία τύπου Μπαλτάκου. Ε, μιλήσαμε για το ρόλο του Μπαλτάκου ως διάβλο Μαξίμου χρυσή αυγή και για το φλερτ χρυσή αυγή Νέας Δημοκρατίας το οποίο τελείωσε μετά τη δολοφονία Φίσα μετά από δολοφονικό επαγγελματικό χτύπημα στο Θώρακα και μετά από παρέμβαση του Αμερικανο-Ισραηλινού Λόμπι. το iPaύλανεξαρτησία.blogspot.gr ή στηλ ανεξαρτησία του πλατεία red.gr θα βρείτε και το πρώτο μέρο των πληροφοριών για την υπόθεση Μπαλτάκο, το πρώτο μέρο του Ποιο κεβερνάει από τον τόπο. Δυστυχώ επειδή ο σταθμό έκανε διακοπέ λόγω Πάσχα, δεν έχει μπει ακόμα στην κανονική του σειρά, δεν έχει ανέβει η προηγούμενη εκπομπή του Ποιο κεβερνάει από τον τόπο, όπω δεν έχουν ανέβει και οι προηγούμενε εκπομπέ του Μπαρδούζα του νυχτερινού, δεν έχει ανέβει η αιστεία νομία με τον. Αργύριο του Μαρινάκη Ούτε η αστεία νομίας Με την κυρία Μανατίδου Υποψήφια μεσοδημοκρατικής κίνησης Κάντω στο Εράκλιο Κρήτης Έχουν ανέβουν αρκετές εκπομπές Επειδή διακοπάραμε Λόγω Πάσχα Στο δεύτερο μέρος του ποιος κεβερνάει αυτόν τον τόπο θα μιλήσουμε για το... αν υπήρχε σχέδιο ανατροπής πολιτεύματος όπως δεν είναι οι κατηγορίες εναντίον της χρήσης αυγής γιατί ή μα έχουν δώσει όλα τα στοιχεία ή τα στοιχεία που μας έχουν δώσει δεν απαρκούν για να συγκεκριθεί κατηγορία ανατροπής πολιτεύματο. θα προχωρήσουμε στην... στο να αναρωτηθούμε για το αν υπάρχει ακροδεξιό θύλακας μέσα στην ΑΕΠ επίσης σήμερα θα πούμε το όνομα θα αποκαλύψουμε το όνομα το οποίο ήδη έχει αποκαλυφθεί σε διάφορα sites από τις διάφορες εφημερίδες αλλά δεν αναπαράγεται από τα μεγάλα ενημέρωση. το όνομα ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν επικεφαλής στο τμήμα παρακολουθήσεων τη ΑΕΠ και την είχαν συγγενείς Βουλευτή της Χρύσης Αυγής. Για να καταλάβουμε Αυτός ο οποίος είχε το βαλιτσάκι Των παρακολουθήσεων Της Είπ, Ήταν ξάδερφος Βουλευτή της Χρύσης Αυγής Και όταν αρχίσαν οι διώξεις Τον διώξανε από τη θέση του Οπότε τελικά υπάρχει ακροδεξιό θύλακα Υπήρχε φόβος τουλάχιστον Για συγκρότηση ακροδεξιού θύλακα μες στην ΑΕΙΠ Είναι οικογενειακού χαρακτήρα η διώξη. Και θα επαναλάβουμε το δημοσίευμα το οποίο μα έκανε να ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή όταν πριν από τρεις εβδομάδε περίπου ο Μπαρδούζα έκανε την εκπομπή για την Παλτακιάδα, για την υπόθεση Μπαλτάκου, με τίτλο Μπαλτακιάδα. Πρέπει να έχει ανέβει η εκπομπή αυτή. Μπαρδούζα για τον φασισμό, νομίζω λέγεται Μπαρδούζα, Μπαλτακιάδα, κάπω έτσι έχει ανέβει στι εκπομπέ του πλατεία Ρέντιο. Όταν πήρα τηλέφωνο να παρέμβω στην εκπομπή και το ρωτάω. Υπήρξε μυστική συνάντηση Σαμαρά-Μιχαλολιάκου μέσα στον Κορυγαλό Λοιπόν μια από τις κατηγορίες ε, εναντίον τη Χρύσης κατά τη δίωξή ήταν η κατηγορία ανατροπή πολιτεύματο. που κολλάει αυτή η κατηγορία που χολένει στις γιάφκες της οργάνωση βρέθηκαν μαχαίρια κυνηγητικά όπλα περίστορφα, ρόπαλα δηλαδή χαμηλό οπλισμός Μαχαίρια, πιστόλια, κυνηγετικά όπλα, ρόπαλα Δηλαδή αυτό εντάξει μπορεί να είναι μια γιάφκα μιας παρακρατική οργάνωσης Μυσοδοτούμενης από την ΚΙΠ Η οποία μπορεί να δέρνει μετανάστες Να μαχερώνει ε, Ιδεολογικούς αντιπάλους Να σπάει διαδηλώσεις σε ρόλο προβοκάτορα Μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα Με ρόπαλα, πιστόλια, κυνηγετικές καραμπίνες Δεν συστήνεις όμως ε, δεν οργάνωση που έχει σκοπό Την ανατροπή πολιτεύματο Με κυνηγητικέ καραμπίνες Αυτό είναι προφανές Δεν στείνεις οργάνωση Με στόχο την ανατροπή πολιτεύματο, Δηλαδή το πραξικόπημα με μαχαίρια Ούτε με ρόπαλα Ούτε με καραμπίνες Ούτε με περίστροφα καν Δεν ανατρέπεται ένα καθεστώς έτσι Για να ανατραπεί ένα καθεστώ Θέλει να έχεις θύλακε Στο στρατό Στην αστυνομία όπως είχε ο ΙΔΕΑ, ο οποίος έκανε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Είχε θύλακες. Οι θύλακες αυτοί είχαν το όνομα ΙΔΕΑ. Είχε θύλακες στο στρατό, στην αστυνομία, οι οποίες συνεργάστηκαν, πήραν τα όπλα και ανατρέψαν την τότε κυβέρνηση και κάνουν δικτατόρια του Παπαδόπουλου. Δεν την κάνουν με δεν την με ρόπαλα, δεν την με καραμπίνες, δεν την με πιστόλια. Κι όμως στις γιάφκες της οργάνωσης ό,τι έχει δει δημοσιότητα μέχρι τώρα έχουμε ρόπαλα, καραμπίνες, μαχαίρια, πιστόλια. Και επειδή δεν ζούμε στην εποχή που βρούτο ανέτρεψε τον Ιούλιο Κέσαρα δολοφονώντας τον με ένα μαχαίρι ή δεν ζούμε στην εποχή του, γκ, του γκαουμπόιδων να μπορείς να, να, να ανατρέψεις ένα καθεστώς ή να κάνεις μια επανάσταση ή ένα στρατιωτικό κίνημα ή μια δικτατορία με καραμπίνες. Οπότε οδηγούμε σε, σε συμπέρασμα το ότι ή δεν έχουν βγει τα όπλα στη δημοσιότητα ή κάτι άλλο συμβαίνει. μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνοντας αστυνομικό ρεπορτάζ όσο συστημικά και αν ήταν μεταδώσαν την πληροφορία ότι η οργάνωση έχει μυστικά οπλοστάσια σε μοναστήρια Όπω το 21 ας πούμε που είχαν οπλοαρχηγοί η οργάνωση που ήθελε να ανατρέψει το πολίτευμα για να κάνει δικτατορία γιατί αυτή είναι η κατηγορία εδώ ερευνάται κατηγορία πέρα ανθρωπής πολιτεύματο. η οργάνωση λέγανε τότε τα, ρεπορτάζ, τα αστυνομικά ρεπορτάζ Άρα με πληροφορίες από την αστυνομία και μάλιστα σε όλα τα ειδήσεων οπότε διασταυρωμένες πληροφορίες από την αστυνομία δηλαδή η αστυνομία διέρεε στα μέσα ενημέρωσης σε όλα τα μέσα ενημέρωσης ότι υπήρχαν μυστικά οπλοστάσια σε μοναστήρια ας πούμε αλλά μέχρι τώρα έχουν βγει μόνο φωτογραφίες μινερομπίστολα και όταν λέω ενεροπίστολα εννοώ ειρωνικά τα οπλάκια, τα πιστόλια, τα μαχαίρια, τις καραμπίνες και για να μην παρεξηγηθούμε δεν εννοώ ότι δεν πρέπει να δικαστεί αυτή η υπόθεση ότι δεν είναι μεμπτό να έχεις καραμπίνες, μαχαίρια, όπλα ειδικά δε όταν τα χρησιμοποιείς για παρακρατική δράση και και φωτογραφικό υλικό με ανθρώπους του ακροδεξιου χώρου να σπάνε κινητοποιήσεις και να κάνουν προβοκάτσια υπάρχει η δολοφονία του Πα ή υπάρχουν οι δολοφονίες ή κυνήγια Πονγκρόμ μεταναστών Προφανώς είναι μια κατηγορία πολύ σοβαρή Και γιάφκες με τα, οπ, με τα όπλα Τα πιστόλια και τις καραμπίνες και τα τέτοια Τα μαχαίρια Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο Αλλά δίνε να τρέπεις πολίτευμα με αυτά τα όπλα Και γιατί λοιπόν η αστυνομία Δεν βγάζει όπως κάνουν κανονικά σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν βγάζει τα όπλα τη χρυσή αυγή. να έρθουνε να τα φωτογραφίσουν, να δει συντάκτες των εφημεριδών των μέσων ενημέρωσης να πούνε αυτά είναι τα όπλα με το οποίο η χρυσή αυγή θα ανέτρεπε το πολίτευμα. Ε, επειδή ή είσαι τρομοκρατική οργάνωση ή παρακρατική οργάνωση ή θύλακας που θες να το πολίτευμα ή και τα τρία μαζί. Εδώ όμως κατηγορήσε ότι θες να τρίψεις το πολίτευμα. Και τελικά, ακόμα και Καλάζνικοφ που πούμε ανέβγαζαν το τι έχει η Χρυσή Αυγή όπως έχουν α πούμε τρομοκρατικές οργανώσεις οι πυρήνε οι φωτιά, οι έκδες και Καλάζνικοφ να έχεις μπορείς να ανατρέψεις ένα πολίτευμα με ομάδες, με Καλάζνικοφ Με Καλάσνικοφ μπορεί να κάνει μια Αραβική Άνοιξη στην Ελλάδα. Να κάνει έναν εμφύλιο στην Ελλάδα. Μπορεί να ανατρέψει πολίτευμα, άμα στείλει και 100 άτομα, να σου πω εγώ, με Καλάσνικοφ. Μα άμα στείλει 100 άτομα ή 1000 με Καλάσνικοφ, θα πενεύει ο στρατό, θα πενεύει η αστυνομία, θα πενεύουν οι ειδικέ δυνάμει και θα τιματήσουν την απόπειρα. Ούτε κάναμε οπλοστάσιο τύπου πυρήνων τη φωτιά, μπορεί να γίνει ανατροπή πολιτεύματο. Άρα και σε μοναστήρια να υπάρχει οπλισμό τη οργάνωση, δεν στοιχειοθετεί ανατροπή πολιτεύματο. Συμβαίνει κάτι άλλο. Πρέπει να δοθούν στοιχεία στη δημοσιότητα. Γιατί αν ισχύει ότι η Χρυσή Αυγή σχεδίαζε ανατροπή πολιτεύματο, δεν μπορεί να το κάνει ούτε με μαχαίρια, ούτε με ρόπαλο, ούτε με μπιστόλια, ούτε καν με καλάζνικο, φεκριμένα σε μοναστήρια. Οι ανατροπέ πολιτεύματων στην ιστορία γίνονται με δύο τρόπου. Η μία είναι τύπο Αραβική δηλαδή με εξεγέρσει, που δεν φαίνεται η Χρυσή Αυγή να έχει τον κόσμο να μπορεί να κάνει εξεγέρσει, το μάχημο κόσμο που να μπορεί να κάνει εξεγέρσει. Ομάδε ήταν η μάχημη. Οι άλλοι πηγαίνουν στι συγκεντρώσει του ή με εξεγέρσει τύπου Αραβική Άνοιξη που μπορεί να ανατρέψει ένα πολίτευμα ή τύπου Ουκρανία όπω έγινε στην Ουκρανία όπου όμω υπήρχαν ισχυρέ ομάδε παρακρατικέ με πολύ κόσμο που τι ακολουθούσε ή έτσι μπορεί να ανατρέψει ένα πολίτευμα ή με τον άλλο τρόπο με θύλακε μέσα στι υπηρεσίε του κράτου είχε Χρυσή Αυγή θύλακε μέσα στι υπηρεσίε του κράτου όπω ή μάλλον όχι πληροφορούσαν όπως αφήνανε νοηθεί στον Παλτάκο που λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι η μαλλον οχι πληροφορουσαν οπως αφηνανε εννοηθεί στον παλτακο που λεγαμε στην προηγουμενη εκπομπη οτι η στελεχη της ΕΙΠ αφήνανε νοηθεί στον Παλτάκο ότι υπάρχει κίνδυνος με τους χρυσαυγήτες στα σώματα ασφαλείας και στο στρατό και στις μυστικές υπηρεσίες για ποιο λόγο, για τη συγκρότηση θύλακα δηλαδή πληροφορίε, οι επισημάνσεις μάλλον στον Παλτάκο ο οποίο ας πούμε δεν ήξερε οι επισημάνσεις αυτές στον Παλτάκο ότι υπάρχει ένας ακροδεξίος θύλακας. Επιβεβαιώνεται γιατί πως αλλιώς μπορεί να γίνει έναν τροπή πολιτεύματος αν όχι με θύλακες, σε σώματα σε στρατό και σε υπηρεσίες κρατικές. Δύο ενίο λοιπόν. Αν πούμε Πραγματικά ο τρίτος δεν είναι και τόσο σημαντικός, δεν μπορεί να γίνει έτσι. Η Χρυσή Αυγή μπορεί να πειροπλισμό μόνο από το οργανωμένο έγκλημα ή από φύλακε στι υπηρεσίε του κράτους. Με οπλισμό από το βαρύ έγκλημα τύπου καλάσνικοφ όπως έχουν τρομοκρατικέ οργανώσεις δεν μπορεί να τρέψεις ένα πολίτευμα παρά μόνο αν δημιουργήσεις συνθήκες Αραβικής άνοιξη ή Ουκρανίας Όπου έχει πολύ κόσμο μαζί σου και διοργανώνει μια εξέγερση με μεγάλε μάζε του πληθυσμού και το, για να το κάνει. Μπορεί να υπήρχε και αυτό. Μπορεί να συνέβαινε αυτό. Είχε όμω τόσο μάχημο κόσμο τώρα η Χρυσή Αυγή ώστε ήταν επικίνδυνη για να τροπεί πολιτεύματο. Ήταν αληθινές οι πληροφορίε, οι επισημάνσει από στελέχη τη ΕΥΠ στο πρόσωπο του Μπαλτάκου ότι υπάρχει κίνδυνο να ανεβαίνουν οι Χρυσαυγήτερ στα αξιώματα του στρατού, τη αστυνομία και του μυστικών υπηρεσιών. Και επειδή το ερώτημα είναι συγκεκριμένο, αν υπάρχει ακροδεξιό θύλακα στην ΑΕΠ στι μυστικέ υπηρεσίε, πράγμα το οποίο δεν το γνωρίζουν προφανώ. Γιατί άμα βγαίναμε χωρί ερωτηματικό και λέγαμε υπάρχει, θα ήμασταν και ύποπτοι. Γιατί για να ξέρει ότι υπάρχει, είσαι τη ΑΕΠ ή τη CIA ή κάποιε υπηρεσίε. Εμεί αναρωτιόμαστε με βάση δημοσιεύματα και τη εποχή και το ορεινά. Υπάρχει θύλακα στην ΑΕΠ. πόση η Χρυσή Αυγή θα διοργάνωνε έναν τροπή πολιτεύματο. Και επειδή είμαστε ξεκάθαροι, αναρωτιόμαστε αν υπάρχει θύλακα. Μην κοροδευόμαστε Ότι υπάρχουν ακροδεξία αρμή Στις μυστικές υπηρεσίες Ή στο στρατό ή στην αστυνομία Προφανώς υπάρχουν και δημοκρατικοί Και στην αστυνομία και στο στρατό Και στις υπηρεσίες ε, Το ότι υπάρχουν ακροδεξία αρμή στις, Στα σώματα αυτά Είναι γνωστό Πάντα υπήρχαν ακροδεξία αρμή Και μάλιστα σε απόλυτη συνεργασία με το παρακράτος Από την εποχή Του μεταξά τουλάχιστον σε μια από τι επόμενε εκπομπέ του Ποιο κυβερνάει αυτή τη χώρα τη Bax Germanica, ποιος αυτό το Ποιο κυβερνάει αυτόν τον τόπο, ή μία ή δύο εκπομπέ, θα κάνουμε ακόμα, ή μία ή δύο εκπομπέ, ακόμα στη σειρά Ποιο κυβερνάει αυτόν τον τόπο τη Bax Germanica, θα πούμε και για την ιστορία των αρμών, των παρακρατικών ακροδεξιών αρμών, στου κρατικού αρμού, δηλαδή στον κρατικό μηχανισμό. Εμεί όμω εδώ δεν μιλάμε για αρμού απλά. Είχε αρχίσει να συγκροτείται θύλακας, τύπου ιδέα, δηλαδή θύλακας, ικανός να ανατρέψει το πολίτευμα. Αυτό το λένε οι κατηγορίες που κυρία Κλάπα φόρτωσε στη Χρυσέυγη. Οπότε η κυρία Κλάπα και αυτός που την πήρε τηλέφωνο να δει αν όλα πάνε καλά στήσαν μια κατηγορία... Ή δεν τη στήσαν αυτήν την κατηγορία, και όντω υπήρχε κίνδυνο συγκρότηση θύλακα με τεράστια ευθύνη τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Και, και όχι απλά ευθύνη, όχι απλά πολιτική ευθύνη. Διότι φλέρταραν ανοιχτά με ένα κόμμα το οποίο είχε να κάνει με τέτοιου θύλακε. Γιατί αν υπάρχει θύλακα, και η Νέα Δημοκρατία το γνώριζε και φλέρταραν ανοιχτά με τη Χρυσή Αυγή, δεν είναι μόνο πολιτικέ οι Οπότε γιατί η δίκαιο στην κλιματική οργάνωση και δεν προχωράμε να δούμε. Το παρακρατικό μέρος τη οργάνωση και το κατά πόσο υ... υπήρχε θύλακας και το πως βρήκαν τα όπλα και το πως οργανωνόταν οι άνθρωποι πολιτεύματο. Γιατί δεν προχωράει ανάκριση σε αυτό και προς το παρόν φαίνεται και ο κόσμος βλέπει να γίνονται δίκαιες ιδεολογίας σε έναν βαθμό. Δεν μιλάμε λοιπόν για αρμού ακροδεξιού στι υπηρεσίε τη χώρα που του στο παρακράτο. Αυτέ ήταν αυτονόητοι ότι υπήρχαν πάντοτε. Υπήρξε φόβο συγκρότηση θύλακα. Και η Νέα Δημοκρατία φλερτάρε ανοιχτά με τα άτομα αυτά. Και αυτό ο θύλακα σχεδίαζε φασιστική εκτροπή τύπου Ουκρανίας το σίγουρο είναι ότι αυτό ο φόβο υπήρχε στου διαδρόμου, του κυβερνητικού διαδρόμου, στου διαδρόμου και στον Παλτάκο, στα γραφεία Μπαλτάκου, Σαμάρα. Υπήρχαν ειδοποιήσει, όπω είπαμε την προηγούμενη φορά, από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών. Να μην μπαίνουν οι χρυσαυγίτε στα σώματα ασφαλεία. Του υποψιαζόντουσαν και αυτό το πράγμα. Ο ίδιο ο Μπαλτάκος ω διάβολο του Πρωθυπουργικού Γραφείου, με τη Χρυσή Αυγή, και την εποχή εκείνη μάλιστα προαλειφόταν για διοικητή ΣΕΙΠ φαίνεται πως είχε δεχτεί ενοχλήσεις σχετικά με αυτόν τον κίνδυνο και όπως είχαμε πει υπήρξε στέλεχος της σεπ, του προδευτικού χώρου που, τον, που του είπε τον προειδοποίησε να μην εμποδιστούν οι χρυζαυγίζοντες στις υπηρεσίε ασφαλείας οπότε ή μιλάμε για έναν ιδεολογικό παροξυσμό όπου ένας στέλεχος της ΕΥΠ ξεφεύγει και λέει μπα, μπουρδες στον Παλτάκο ή υπήρχε φόβο. Μόλις μπήκε ο Σπύρος στο στούντιο και βγήκε για αυτό το λόγο και τράβηξε το τραγούδι Λοιπόν Για πάμε Ο Μπαλτάκος δεχτεί όπως γράψαμε Μετά τη δολοφονία Φίσα Και τις... καλά τις ενοχλήσεις που δέχτηκε ο Μπαλτάκος παρέκαμε σε φαίνεται Μάλλον επειδή είχε ιδεολογικούς δεσμούς Με την ορακροδεξιά Μετά την δολοφονία Φίσα και τι του Λόμπι και όταν άρχισε η δίωξη τη οργάνωση, άρχισαν έφοδοι σε σπίτια αστυνομικών και στρατιωτικών, αλλά και μεγάλων οικονομικών παραγόντων. Του εφοπλιστή, πάλι. Για τον οποίο υπάρχει ένα σκάνδαλο, το οποίο δεν ξέρουμε αν ισχύει, ή υπάρχουν μέσα ενημέρωση, τα οποία λένε ότι ο πάλι είχε υποπτέ βρώμικε οικονομικέ σχέσει με τον Μιχελάκη τη Νέα Δημοκρατία. Ξεκάθαρα ότι ο Μιχελάκης δωροδοκήθηκε από τον πάλι. Αυτό το ξεπερνάμε, το προσπερνάμε. Κάνανε φόβου σε σπίτια αστυνομικών, στρατιωτικών, του uh, μεγαλοπαραγόντων όπω εφοπλιστή πάλι, για σχέσει με την οργάνωση. Και του κυνηγάγανε για σχέσει με την οργάνωση. Τι σημαίνει αυτό, Κάνει η Νέα Δημοκρατία ειδολογικέ διώξει. Δηλαδή μπαίνει στο σπίτι ενό εφοπλιστή και του λέει Εσύ έχει φωτογραφία του Χίτλερ. Σε συλλαμβάνουμε, Όσο κατάπτυσο και γελίο να είσαι που έχει φωτογραφία του Χίτλερ, Δεν πώ να συλλάβει γι' λόγο. Όπω είπαμε, να συλλάβει έναν στρατιωτικό, επειδή έχει του Χίτλερ, όσο, όσο γελίο κι αν είναι γιατί ο ελληνικό στρατό πολέμησε σαν Ρουβανικά βουνά, ήταν ιδεολογική, η τελικά. Ή όντω υπήρχαν πληροφορίε για συγκρότηση θύλακα. Οπότε μπαίναν σε σπίτια αστυνομικών, στρατιωτικών, οι οποίοι μετείχαν στον θύλακα αυτό, στη συγκρότηση του θύλακα αυτού, και του διώκανε. Και στο σπίτι μεγαλοπαραγόντων, όπω εφοπλιστή πάλι. Και τους ιδιόκανε, τους βγάζανα κανάλια για βρώμικες χρηματοδοτήσεις τη οργάνωση. Ένα από τα δύο μπορεί να ισχύει. Κάννα από τα δύο δεν είναι καλό για την κυβέρνηση. Ούτε το να κάνει ιδεολογικές δηλώσει ακόμα και στους φασίστε. Είναι καλό για την κυβέρνηση. Είναι ντροπή για την κυβέρνηση. Αυτό. Αλλά ακόμα μεγαλύτερη ντροπή είναι το να μπαίνει στα σπίτια των αστυνομικών ως υπόπτους για συγκρότηση ακροδεξιού θύλακα, την ώρα που πριν από λίγους μήνες φλέρταραν ανοιχτά με την οργάνωση αυτή, η οποία φερότανε να προδοστατεί στη συγκρότηση ακροδεξιού θύλακα. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, εφοπλιστέ, μεγαλοπαράγοντες χρηματοδοτούσαν μια οργάνωση η οποία σχεδίαζε πραξικόπημα με συγκεκριμένους θύλακε στο στρατό και στην αστυνομία. Και η Νέα Δημοκρατία φλερτάρε με αυτήν την οργάνωση ή μήπω δεν ήξερε. Γιατί αν δεν ήξερε η Νέα Δημοκρατία, σημαίνει ότι η απόλυτα δεν ελέγχει αυτή τη χώρα. Δεν ελέγχει τι μυστικέ υπηρεσίε. Καλό δεν την ελέγχει αυτή τη χώρα πολιτικά, είναι το μόνο σίγουρο. Καλώς δεν έχει ιδέα το τι συμβαίνει. Αλλά το βίντεο Μπαλτάκου Γασιδιάρη δείχνει κάτι άλλο. Δείχνει στενές, κάλυπτη νέα δημοκρατία, μια οργάνωση, η οποία μπορεί και να σχεδιάζει ανατροπή πολιτεύματος. Διότι όταν μπαίνει σε σπίτια αστυνομικών, στρατιωτικών, εφοπλιστών, μεγαλοπαραγόντων, αυτό σημαίνει ότι ή ξυλώνεις εκείνη τη στιγμή έναν θύλακα, έναν ακροδεξιό θύλακα, εν γνώση σου, ή κάνει ιδεολογικές διώξεις. Ένα από τα δύο μπορεί να συμβαίνει. Δεν μπορεί να συμβαίνει κατά τον διάμεσο. Ας διαλέξουν ο Αθανασίου, ο Δένδιας, ο Μπαλτάκος και ο ίδιος Σαμαράς. Και τώρα η μεγάλη αποκάλυψε Υπήρξε δικητής Του τμήματος παρακολουθήσεων Ξάδερφος Χρυσαυγή τη βουλευτή Δηλαδή τις παρακολουθήσεις Στην Ελλάδα τις έκανε ξάδερφος Χρυσαυγή τη βουλευτή Και ποιος είναι αυτός Τον Απρίλιο του 2013 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τσουκαλάς, Μαρία Διακάκη Χαρούλα Καφαντάρη και Στάθης Παναγούλης καταθέτουν μια ερώτηση στο κοινοβούλιο σχετικά με καταστάσεις προσωπικού στην ΕΥΠ όπου αναφέρουν ότι πρόσφατα τοποθετήθηκε στην ηγεσία του τμήματος στην ηγεσία τμήματος της αξιωματικός που είχε εμπλοκεί σε υπόθεση Πακιστανών που έλαβε χώρα το 2005 μετά από αίτημα των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Πρόκειται λοιπόν για τον κύριο Δήμο Κούζυλο. Ο Δήμος Κούζηλος είναι εξάδερφος του βουλευτή Αλφα Πειραία της χρυσή αυγή Νίκου Κούζηλου. Ο Νίκος Κούζηλος ήταν αρμόδιος στο κόμμα για την αυτιλία. Τα περί των εφοπλιστικών δηλαδή Επειδή υπάρχουν κατηγορίες Ότι οι εφοπλιστές χρηματοδοτούσαν Τη Χρυσή Αυγή Ο Νίκος Κούζηλος Στη Χρυσή Αυγή είχε αναλάβει Τα περί της Ναυθιλίας Ο ξάδερφος του Δήμος Κούζηλος Σύμφωνα με επερώτησε Και μια μεγάλη υπόθεση τότε που είχε συμβεί το 2005 Είχε μπλεχθεί σε υπόθεση Απαγωγής Πακιστανών κάτω από τις εντολές των αγγλικών μυστικών υπηρεσιών ο συγκεκριμένο, ο Δήμος Κούζηλος είχε τοποθετηθεί στην τρίτη διεύθυνση της ΣΕΙΠ μια διεύθυνση που κάτω το παρελθόν είχε κατηγορηθεί για τις συνταγματικούς ρόλους ο συγκεκριμένο Δήμος Κούζηλος τοποθετημένος στην τρίτη διεύθυνση της ΣΕΙΠ είναι τοποθετημένος σε μια διεύθυνση, στην διεύθυνση η οποία έχει το τμήμα των παρακολουθήσεων, το τμήμα επισυνδέσεων παρακολουθήσεων της ειπ. Λοιπόν, ο Δήμος Κούζηλος, ο ξάδερφος του βουλευτή της Χρυσή Αυγή, ως Διευθυντής της Τρίτης διεύθυνση Αντικατασκοπίας της ΕΕΠ, ήταν ο αρμόδιος στα θέματα παρακολουθήσεων των τηλεφωνικών συνομιλιών. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε το βαλιτσάκι της CIA με τον υπερκοριό. Η ΑΕΠ έχει ένα βαλιτσάκι της CIA με υπερκοριό. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε τον υπερκοριό, ήταν ο κύριος Δήμος Κούζηλος, ξάδερφος του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Κούζηλου του Αρμόδιου σε θέματα ναυτιλίας, στα περί των εφοπλιστικών δηλαδή, στα περί των χρηματοδοτήσεων δηλαδή της οργάνωσης. έχουμε και λέμε λοιπόν έχουμε έναν ξάδερφο ένα, τον Νίκο Κούζυλο, να είναι ο αρμόδιος της ναυτιλίας στη Χρυσή Αυγή μιας οργάνωσης εγκληματική, παρακρατικής η οποία λέγεται αυτή στην κατηγορία σου τέχημα δοτούταν από εφοπλιστές, από εφοπλιστικά συμφέροντα με ονόματα ο ξάδερφος αυτονού του Δήμο Κούζυλο βρίσκεται στην 3η Διεύθυνση Αντικατασκοπία τη ΣΕΙΠ, δηλαδή να έχει το βαλιτσάκι τη CAA με τον υπερκοριό, δηλαδή να είναι ο διοικητή του τμήματο επισυνδέσεων παρακολουθήσεων. Και ο θείο των δύο ξαδερφιών, επίση Νίκο Κούζυλο, τον βρίσκουμε στην Ιχθιόσκαλα Κερατσινίου να αναβαθμίζεται από ρόλο φύλακα σε ρόλο επόπτη. Στο Κερατσίνι, όπου ήταν το άντρο τη εγκληματική δράση τη οργάνωση, Κερατσίνι πέραμα πειρά. Το τρίγωνο Κερατσίνι πέραμα πειρά, θεωρείται το άντρο τη εγκληματική δράση τη οργάνωση. Εκεί αναβαθμίζεται από φύλακα σε πόπτη ο Νίκος Κούζηλος θείο του Νίκου Κούζιλου, βουλευτή τη Χρυσή και του Δήμου Κούζηλου διοικητή της ΕΙΠ, στο τμήμα επισυνδέσεων παρακολουθήσεων, κάτοχο. Τη βαλίτσας, των παρακολουθήσεων, των υποκλοπών Τη CIA Εδώ κάτι βρωμάει Κούζιλος, εκεί που εμφανίζεται ως ευνοούμενος στην ΕΙΠ κάτοχο της βαλίτσας της παρακολουθήσεων της CIA ο άνθρωπος του τμήματος επισυνδέσεων παρακολουθήσεων από εκεί που είναι ευνοούμενος στη ΕΙΠ τελικά εξαναγκάζεται σε παρέτηση μία μέρα μετά την επιχείρηση που αδίγησε στον Κορυδαλό τους Μιχαλολιάκο Παπά και Λαγό τη Χρύσης αυγή. αυτός ο άνθρωπος, ο ξάδερφος του βουλευτή Χρυσή Αυγή βρισκόταν σε αυτή τη θέση μέχρι τη μέρα που, μετά από εντολές από απειλέ του Αμερικανο-Ισραηλινού λόμπι, στέλνονται στη φυλακή ο Μιχαλολιάκος, Παπάς και Λαγός Όλη την υπόλοιπη διάρκεια ήταν σε αυτό το σημαντικό τμήμα της ΕΙΠ στις παρακολουθήσει. ξάδερφος βουλευτή τη Χρυσή Αυγή. Και έχει σημασία αυτό ήταν ξάδερφο βουλευτή της Αυγής. Εγώ ξέρω ότι σε μια χώρα. Που έχει ζήσει τόσε δικτατορίε από το Μεταξά μέχρι τον Παπαδόπουλο, τόση κατοχή. Σε μια χώρα τέτοια προσέχει, ακόμα και το βαθμό συγγένεια. Αλλά και να μην έχει σχέση το ότι ο ένα κούζυλο τη σεπ στι παρακολουθήσει είναι εξάδερφο με τον άλλο κούζυλο τη ΕΥΠ, τον άλλο κούζυλο τη Χρυσή Αυγή, τον βουλευτή, τότε γιατί ξαναγκάζεται σε παρέτηση μια μέρα μετά την επιχείρηση σύλληψη Μιχαλολιάκου, και Παπά της Χρυσής Αυγής. Ήταν για κάτι ο κούζιλος. Δεν ξαναγκάστηκε σε παρέτηση. Όντω, είναι ύποπτο το να είσαι στο τμήμα παρακολουθήσεων επισυνθέσεων διοικητή και ένα εξάδερφο βουλευτή τη Αυγή, του βουλευτή των αυθυλιακών, δηλαδή των χρηματοδοτήσεων του κόμματο, έναν αόρατο βουλευτή που έλεμψε τη διέτη απουσία του στο κοινοβούλιο. Είναι πολύ ύποπτο αυτό. Είναι Η κυβέρνηση αναρωτιέται και τα κανάγια αναρωτιούνται ποιος έντυσε τον κασιδιάρη κοριό. Θα το δούμε στη συνέχεια, στην επόμενη, στο τρίτο μέρος, την άλλη βδομάδα, του ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Γιατί, αν υπάρχει όντως ακροδεξιός θύλακας στις μυστικές υπηρεσίες και γίνονται διώξεις στα σώματα ασφαλείας, στο στρατό, στην αστυνομία, στην ΕΕΠ, στην ΝΕΠ, μάλιστα, που υπάρχει ξάδερφο βουλευτή τη Χρυσαυγή στο τμήμα παρακολουθήσεων, κάθονται και αναρωτιούνται ποιο έδισε τον Κασιδιάρη κοριό και με ποιο τρόπο, δηλαδή, παρακολουθούσαν οι Που σιγά μετά παρακολουθούσαν οι Χρυσαυγήτε τα τηλέφωνα των Υπουργών. Γιατί λένε, Πώ ξέρουν οι Χρυσαυγήτε, λέγανε οι Υπουργοί μεταξύ του σε υπουργικά τηλέφωνα. Πώ κάνανε παραβίαση των Υπουργικών τηλεφώνων, των τετραψήφιων, τριψήφιων, τι είναι αυτά, δεν ξέρω πώ το κάνανε αυτό. Ενώ την ίδια ώρα. Υπάρχει φόβος για θύλακα και σοβαρά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι τις παρακολουθήσεις, τη μαγνητοσκόπηση μπαλτάκου και την παραβίαση τηλεφωνικών συνομιλιών την έκανε ο Κασιδιάρης. Υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι ο Κασιδιάρης έχει τον εγκέφαλο, έχει την εμπειρία να κάνει παρακολουθήσεις στα υπουργικά τηλέφωνα. Και υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν αυτό την ίδια ώρα μάλιστα που υπάρχει διάρκεια φόβος, φόβου, συγκρότηση, θύλακα, μέσα σώματα ασφαλεία τη χώρα, στο στρατό στην αστυνομία στην Εύπου. Την ίδια ώρα που στο τμήμα παρακολουθήσεων είναι διοικητή ξάδερφος, βουλευτή τη χρυσή αυγή, του αώρα του βουλευτή των υποπλυστικών και των χρηματοδοτήσεων του κόμματο. Και που ότι η αυγή, που τα ξέρουν αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι η Χρυσή αυγή έβγαλε βίντεο τον Παλτάκο, οπομόνετε και ότι η Χρυσή Αυγή από μόνη τη παρακολουθούσε τα τηλέφωνα των Υπουργών ότι όλα αυτό η Χρυσή Αυγή τόστης από μόνη της <Κι> Πήραν οι Μανιάτες εκδίκηση οι Μανιάτες τη Χρυσής Αυγής πήραν εκδίκηση για το σπάσιμο τη συμφωνίας που είχαν με την κυβέρνηση Δηλαδή εκεί που τα είχαν βρει με την κυβέρνηση και δίναν ψήφο ανοχή σε νομοσχέδια και θα δίνανε ακόμα περισσότερα ψήφο ανοχή. Εκεί που τα να τα βρίσκουν με την κυβέρνηση, η κυβέρνηση του διώκει μετά την δολοφονία ΦΥΣΑ και επέμβαση του Αμερικανικού Lobby. Και η Χρυσή Αυγή παίρνει εκδίκησε Και πώ παίρνει εκδίκησε. με τι εμπειρία παίρνει εκδίκησε η Χρυσή Αυγή. Πώ παρακολουθεί τα τηλέφωνα των βουλευτών, τον υπουργών, τα τριψήφια, τα τι είναι η Χρυσή βγή. Υπήρξε μυστικό ραντεβού Μιχαλολιάκου Σαμαρά στον Κορυδαλό Ήταν η παρέμβαση την οποία κάναμε, την παρέμφαση στην οποία έκανα στην εκπομπή του Μπαρδούζα την Παλτακιάδα, περί του φασισμού και την υπόθεση Μπαλτάκου όπου τον πήρα και του λέω δυο μέρες πριν σκάσει το βίντεο ακριβώς δυο μέρες μάλιστα νομίζω είναι και πρωταπριλιά και το θεώρησα αστείο όταν το διάβασα αλλά μετά βεβαιώθηκε το δημοσίευμα. Δυο μέρες πέρσι και το βίντεο Κασιδιάρη Μπαλτάκου, η εφημερίδα Ακρόπολης, μια εφημερίδα που δεν τη λες ούτε καν απλά του το δεξιού χώρου. Μια εφημερίδα που κάθε μέρα εγώ που τη βλέπω έχει πρωτοσέλεδο το Χρυσή Αυγή. Μια εφημερίδα του ακόρου δεξιού χώρου. Η εφημερίδα Ακρόπολης κυκλοφορούσε με πρωτοσέλεδο μυστική συνάντηση Σαμαρά Μιχαλολιάκου στον Κορυγαλό. Η εφημερίδα επικαλείται τηλεφώνημα από, από των φυλακών. ...που του ενημερώσανε ότι εκείνη τη στιγμή ο Πρωθυπουργός βρισκόταν στο κελί του μιχαρολιάκου και συζητούσανε. Οι, οι υπάλληλοι των φυλακών, οι πηγές της τους ενημέρωσαν πως εκείνη τη στιγμή λάμβανε χώρα ένα ντυλ... ...που, το... που ήθελε τον μιχαρολιάκο να αποφυλακίζεται και να στηρίζεται στο Ευρωψηφοβέλτιο από τη Νέα Δημοκρατία... Αν απέσυρε τι υποψηφιότητε στο Δήμο Αθήνα, Μεσυνία και στου Δήμου που ενδιαφέρονταν τον Σαμαρά. Η Ακρόπολη, μάλιστα, επικαλείται τηλεφωνική επικοινωνία με τη σύζυγο του Μιχαρολιάκου, την κυρία Ζαρούλια, η οποία επιβεβαίωσε το δημοσίευμα. Ότι δηλαδή γίνονταν deal ότι ο Σαμαρά πρότεινε στον Μιχαρολιάκο να τον αποφυλακίσουν, άμα ο Μιχαρολιάκο αποσύρει διάφορε υποψηφιότητε από διάφορου Δήμου. Επιβεβαιώνεται δηλαδή ο Μπαλτάκο που λέει ότι μπήκε. Στη φυλακή η Χρυσή Αυγή, όχι για την εγκληματική τη δράση, αυτή την ήξερε η κυβέρνηση. Αλλά μπήκε στη φυλακή η Χρυσή Αυγή γιατί έκοβε ψήφου από τον ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία. Είναι αλήθεια αυτό το δημοσίευμα. Μήπω είναι μια προβοκάτια μια ακροδεξιά εφημερίδα εναντίον τη κυβέρνηση, θα μπορούσε να είναι και αυτό. Να είναι μια προβοκάτια μια ακροδεξιά εφημερίδα εναντίον τη κυβέρνηση. Και τελικά αν υπήρξε συνάντηση, υπήρξε συμφωνία μεταξύ των ΔΕΑ. Υπήρξε συμφωνία μεταξύ των δεώ. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν παραπέμπει του βουλευτέ τη Χρυσή Αυγή όπω ζητάει η κυρία Κλάπα. Εκθέτοντα την κυρία Κλάπα, η οποία έχει εμφανιστεί σε όλο τον κόσμο, σε όσου καταλαβαίνουν ότι η κυρία Κλάπα μαζί με, το, με, με του υπουργού τους κυβέρνηση και τον κύριο Μπαλτάκο, Όχι τον κύριο Μπαλτάκο, τον κύριο Θανασίου Βέντια ότι η κυρία Κλάπα μαζί με του υπουργού τη κυβέρνηση οργανώσαν τη δίωξη Αυγή. Η κυρία Κλάπα έχει εκτεθεί πλήρω δικαίω ότι προέβη σε στημένη δίκη. Μάλιστα, εκτέθηκε ακόμα περισσότερο όταν απαγόρεψε να βγει υλικό άλλων συναντήσεων Χρυσή Αυγή με άλλου υπουργού. Εκτέθηκε ακόμα περισσότερο. Και σήμερα η Νέα Δημοκρατία εκθέτει την κυρία Κλάπα. Μην δίνοντά τη στου Χρυσή βουλευτές βουλευτέ, και μάλιστα βγαίνει ο με και λέει: Θα του δώσουμε όποτε θέλουμε εμεί. Υπάρχει ο μερτά σιωπή. Υπάρχει εκβιασμό τη Χρυσή Αυγή στην κυβέρνηση. Η Χρυσή Αυγή λέει στην κυβέρνηση: Μην βγάλει τα υπόλοιπα βίντεο. Ή, λέει στην κυβέρνηση: Μην μα διώξει. Αλλιώ θα βγάλουμε τα υπόλοιπα βίντεο πριν τι εκλογέ και θα πέσει η κυβέρνηση. Υπήρξε συνάντηση στη Σαμαρά Μιχαλωγιάκου Τα συμφωνήσανε Δεν φαίνεται ότι τα συμφωνήσανε Αλλιώς δεν θα έβγαινε το βίντεο του Μπαλτάκου δύο μέρες μετά Γιατί Αφού ήδη είχε εκτεθεί η κυβέρνηση Σαμαρά Και η κυρία Κλάπα Για διώξει συμφέροντος Εναντίον της Χρυσής αυγή, Γιατί δεν βγαίνει να, να... Γιατί δεν δίνει Το φάκελο Χρυσής αυγή Στην ανακρίτρια Και λέει όποτε θέλουμε εμείς Ο κ Εκβιάζει η Χρυσή Αυγή με μεθόδους μαφίας Τη μαφία του Σαμαρά Υπάρχει η σύγκρουση δύο μαφίων Η μαφία της χρήση αυγή, Εκβιάζει με καινούργια βίντεο και καινούργιο υλικό Τη μαφία του Σαμαρά Υπάρχει εκβιασμός Ποιος έντισε τον Κασιδιάρη Κοριό Όταν υπάρχει διοικητή της ΕΥΠ, διευθυντής της ΕΥΠ Στο παρακολουθήσεων τη τρίτη Ξάδελφος του βουλευτή της Χρυσής Αυγής επί των εφοπλιστικών κ. Κούζηλου, του κ. Δήμος Κούζηλος. Όταν υπάρχει ο Δήμος Κούζηλος λοιπόν, διευθυντής, διοικητής οτιμάτων παρακολουθήσεων τις ΕΙΠ, αναρωτιούνται το πως η Χρυσή Αυγή κατάφερε να υποκλέψει συνομιλίες. Πώς γίνεται λοιπόν να υπάρχει διευθυντή του τρίτου τμήματος αντικατασκοπίας της ΕΙΠ, ο Δήμος Κούζηλος, ξάδελφος του βουλευτή της Χρήσης Αυγής, Νίκου Κούζηλου, ο οποίος ήταν επί των εφοπλιστικών, επί των αυτιλιακών, δηλαδή επί των χρηματοδοτήσεων της οργάνωσης και να νομίζει να διαρρέει δηλαδή, να διαραίουν τα μέσα ενημέρωση και η κυβέρνηση ότι δίθεν η Χρυσή Αυγή παρακολουθούσε την κυβέρνηση. Είναι δυνατόν η Χρυσή Αυγή να έχει την τεχνογνωσία να σπάσει τα τριψήφια, τετραψήφια νούμερα των υπουργών τη κυβέρνηση και να παρακολουθούσε τι μεταξύ του συνομιλίε την ίδια ώρα που στο τμήμα των παρακολουθήσεων διευθυντή είναι ξάδελφο ήταν ξάδελφο μετά τι διώξει. Το διώξανε. Χρυσαυγή τη βουλευτή μπλεγμένος σε σκάνδαλο απαγωγή Πακιστανών το 2005 κάτω από τι οδηγίε των Αγγλικών Μυστικών Υπηρεσιών Έχουμε το Δήμο Κούζιλο ξάδελφο του Νίκου Κούζιλου του βουλευτή της Χρυσής Αυγής επί των Αυθυλιακών, επί των Εφοπλιστικών επί των Χρηματοδοτήσεων της Οργάνωσης Έχουμε το Δήμο Κούζιλο να κρατάει το βαλιτσάκι τη CIA στην ΕΕΠ, δηλαδή να είναι στην τρίτη διεύνηση αντικατασκοπία τη ΕΕΠ αυτό που είχε αναλάβει τι παρακολουθήσει και διαραίουν τα μέσα ενημέρωση ότι δίθεν ο Κασιδιάρη μόνο του παραβίασε τα τριψήφια νούμερα των Υπουργών. Δηλαδή δεν υπάρχει ακροδεξιό παρακρατικό θύλακα, Υπήρχαν προειδοποιήσει στον Παλτάκο για ύπαρξη παρακρατικού ακροδεξιού θύλακα τη οποία αποκρύπτει η κυβέρνηση. Γιατί, όπω είπαμε, ανατροπή πολιτεύματο δεν μπορεί να γίνει ούτε με μαχαίρια, ούτε με ρόπαλα, ούτε με μπιστόλια, ούτε με νερομπίστολα, ούτε με ό,τι βρέθηκε στι διάφυκε τη οργάνωση. Ανατροπή πολιτεύματο δεν μπορεί να γίνει ούτε με καλάσνικο φκρυμμένα σε μοναστήρια, τα οποία δεν έχουν παρουσιαστεί ακόμα. Μόνο μια αραβική άνοιξη, μόνο έτσι μπορεί να γίνει με μεθόδου αραβική άνοιξη ανατροπή πολιτεύματο, που δεν έχει τον κόσμο να κάνει κάτι τέτοιο η Χρυσή Αυγή. Ποιοι όπλα λοιπόν, με πιανών τα όπλα δηλαδή η Χρυσή Αυγή. Βάσιζε έναν πολιτεύματο. πολιτεύματος Σχεδίαζε έναν τροπή πολιτεύματος <Το> Την ίδια ώρα που είπαμε και από την προηγούμενη εκπομπή ότι υπήρχαν συναντήσεις Μπαλτάκου με στελέχη της ΕΕΙΠ που Τον προειδοποιούσαν να μην αφήνει τι χρυσαυγίδε να ανεβαίνουν στα σώματα ασφαλεία γιατί υπάρχει κίνδυνο συγκρότηση θύλακα την ίδια ώρα. Η Νέα Δημοκρατία φλεέρτα ανοιχτά με μια οργάνωση που ετοίμαζε πραξικόπημα με βάση κατηγορίε τη κυρία Κλάπα, η οποία γλίφεται μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Και λένε θέλουν να μα πείσουν ότι τι παρακολουθήσει τις έκανε ο εγκέφαλο του Κασιδιάρη και το Κασιδιάρης Κασιδιάρη κατάφερε να σπάσει ψήφια νούμερα την ίδια ώρα που ξάδερφο του βουλευτή των χρηματοδοτήσεων της οργάνωσης, του βουλευτή των εφοπλιστικών, του, βου, του βουλευτή υπεύθυνου σε θέματα ναυτιλίας Νίκου κουζίλου ο Δήμος Κούζηλος, είναι υπεύθυνο του τρίτου τμήματος αντικατασκοπίας της ΕΕΙΠ, κάτοχος της Βαλίτσα της CAA δηλαδή αυτός που είχε αναλάβει τις παρακολουθήσεις για, για, το, για χάρη της ΕΥΠ. Ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος μπλεκόταν σε υπόθεση απαγωγής Πακιστανών το 2005 ...και δικάστηκε ότι κάτω από εντολές των Αγγλικών Μυστικών Υπηρεσιών διοργάνωσε μαζί με την ΑΙΠ απαγωγή Πακιστανών. <Κι> Υπήρξε συνάντηση Σαμαρά Μιχαλολιάκου στον Κορυδαλό. Γιατί η Νέα Δημοκρατία... Γιατί, ...γιατί η Χρυσή Αυγή δεν βγάζει τα βίντεο της κυβέρνησης... ...τα βίντεο των υπόλοιπων υπουργών με το οποίο απειλεί... ...και γιατί η κυβέρνηση τώρα αφού έχει εκθέσει την κλάπα σαν συνεργαζόμενοι μαζί τη σε μια στιμένη δίωξη, γιατί τώρα η κυβέρνηση προστατεύει τη Χρυσή Αυγή και δεν δίνει το φάκελο στην κυρία κλάπα και βγαίνει ο Μημαράκης και θα τον δώσουμε όποτε θέλουμε. Υπάρχει εκβιασμός της μαφίας Μιχαλολιάκου στη μαφία Σαμαρά, ότι αν τυχόν διοχθούν οι υπόλοιποι της Αυγής, θα βγουν και τα υπόλοιπα βίντεο. υπόλοιπα για το ποιο έντυσε, το πώ ντύθηκε κοριό ο Κασιδιάρη την ώρα που βρίσκεται στι υπηρεσίες υπηρεσίε βαθμά στο αρμόδιο τμήμα άνθρωπο Χρυσή Για το ποιο έντυσε κοριό τον Κασιδιάρη, ποιο είναι ο Παναθυναϊκάκια, το τρίτο μέρο και ή τελευταίο ή προτελευταίο τη σειρά εκπομπών τη Παx Γερμάνικα, ποιο κυβερνάει τέλο πάντων αυτό τον τόπο την επόμενη Κυριακή πάλι στι 4 η ώρα. Την επόμενη Τετάρτη, δίκαιρι <laughs> την επόμενη Τετάρτη, πάλι στι 4 ώρα, τον παίρνωσα με τη μαύρη λίστα. Την επόμενη Τετάρτη στις 4 ώρα, το τρίτο μέρος και ή τελευταίο ή προτελευταίο μέρος, τη σειρά Σεκ Μπομπών της Παξ Γερμάνικα, Ποιο κυβερνάει τέλος πάντων αφού τον τόπο, Ποιο είναι ο Παναθανεϊκάκης, ποιος έτσισε τον Κασιδιάρη κοριό, υπάρχει τελικά κροδεξιό. υπήρξε αρχή συγκρότησης, φόβος συγκρότησης ή συγκρότηση τελικά, ακροδεξιού θύλακα, ολόκληρου θύλακα, τύπου ιδέα, στις μυστικέ υπηρεσίε της χώρας, λέγανε δηλαδή, προειδοποιούσαν αλήθεια τον Παλτάκο, προδευτικά, στελέχη προδευτικά, του προδευτικού χώρου εννοώ, στελέχη στελέχοι της ΑΕΠ. Την άλλη Τετάρτη πάλι, στις 4 η ώρα το τρίτο μέρος της PAX Γερμανικά ποιος κυβερνάει τέλος πάντων αυτόν τον τόπο. Στις έξι ώρα σήμερα ακολουθούν αθεόφοβοι. Δεν με έχουν ενημερώσει ακόμα για ποιο θέμα. Είπαμε πιο... δοδεκα... Αθεόφοβοι! <laughs> είπαμε δω δεκαθειστές, <laughs> το είπαμε. Ε, ορίστε. Δω δεκαθειστές. τα χαιρετίζουμε αυτά μας τώρα, στο γαλατικό χωριό της Bax Germanica Μπαίνουμε Στο platearadio.gr Διαβάζουμε το καρφιτσομένο κείμενο Εκπέμπουμε υπό σκιά Μπαίνουμε Στο ανεξαρτησία Στο παράθυρο ανεξαρτησία Για να διαβάσουμε Τα στοιχεία πάνω στο οποίο βασίστηκε η σημερινή εκπομπή Αλλά και η εκπομπή η προηγούμενη Του ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο Ή στο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 ή γερμανικό λάντερ Μας αγαπάνε οι Γερμανοί Σαν φίλοι έρθανε. Και μιας φίλης χώρα, Όπως είναι η Γερμανία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 Πείμετε την πνημονία για μένα είναι φρισκέατο, δεν μπορούσα <σφέρω> να πείτε, δεν θα τα πω κατώσει η μέρα. Δεν μπορούσα την Δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή μας κατάστασε ξέρω. να μάθετε. Να μάθετε. είναι Να μάθετε. Σας λέω λοιπόν εγώ, ότι αυτά είναι ιδεότητες και στα γαφτία του Πασόχ μέσα. Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω από τα ρούχα. Έχω έξω από τα ρούχα μου. Εγώ περιμένω μία απάντηση, αλλά δεν θέλετε να μ' απαντήσετε. Δεν θέλω να σας απαντήσω. Σας απαντώ, αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι Υπουργοί, οι Προφυπουργοί που λεπνές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν υ Εχουμε <Δοίη> <Δοίη> <Δοίη> ξένη κατοχή <Τοίη> ξένη <Τοίη> κατοχή <Τοίη> <δε>. <Τοίη> Είναι, είναι στρατιώτες, ξένοι με και <Τοίη>